Στοίχη 5 ως 8. Έτηση σοφίας παραθεού. 5. Εάν δε κανεί από εσά στερείται σοφίαν δια της οποίας θα διακρίνει γιατί έρχεται ο πειρασμό και πώ πρέπει να τον υπομένει, αζητεί τη σοφίαν ταύτην από τον Θεών, ο οποίο δείτε διαρκώς όλους με γενοδορίαν και δεν εξευτιλίζει τον ζητούντα. Αζητεί λοιπόν από τον Θεών τη σοφίαν αυτήν και ορισμένο θα του δοθεί. 6. Να ζητείτε με πίστην χωρί να διστάζει στο παραμικρόν περί του ότι ο Θεό θα τον εισακούσει. Προσέχετε να μην ισχωρεί στα ψυχά σα τι ούτω δισταγμό, διότι εκείνο που διστάζει και αμφιβάλλει, ομοιάζει προ θαλάσσης το οποίο συνταράσσεται από τον άνεμο και καταντάει σ αστασία. Κατ' ουδέναν δεν λόγον επιτρέπετε τα αιτήσει μα προ τον Θεό και τι προσευχά μα να παρακολουθεί η αστασία. 7. Διότι α μην νομίζει ο άνθρωπο εκείνο που αμφιβάλλει και είναι ακατάστατο, ότι θα λάβει από τον κύριο κάτι από αυτά που του εζήτησε. 8. Άνθρωπο που είναι δίβουλο και δίγνομο και δεμένει σταθερό, ή μίαν απόφαση, είναι ακατάστατο και ασταθή, ίσω αποφασίζει και ενεργεί και εν γέννη τη συμπεριφορά του. Άστατο θα είναι και ει εκείνα που ζητεί από τον Κύριον. Πώ είναι λοιπόν δυνατό να εισακουστεί.